Εισαγωγή στην προσφυλιπισίου σε Επιστολή, σελίδα 787 Η Εκκλησία των Φιλίπων, πόλεως της Μακεδονίας, πλησίων της σημερινής Καβάλας Κιμένης, ιδρύθηκε από του Θείου Παύλου κατά την Δευτέραν αποστολική Νοδηπορία του περί το έτος 52 μετά Χριστόν. Υπήρξε δε αυτή η πρώτη εν Ευρώπη ιδρυθήσα Εκκλησία, πράξον κεφάλαιο τα Σιγματάφ, στίχος 12. Συνοδευόμενο υπό του Σύλλα και του Τιμοθέου ο Θείο Απόστολο, απευθύνθη καταρχά στου Ενφιλίπη Ιουδαίου, πρώτη δέλκη Θύσα στην χριστιανική πίστη, υπήρξε η Πορφυρόπολη Σλιδία, ή τη και Βαπτίστη μεθόλου του οίκου τη. Εξ αφορμή αφετέρου τη θεραπεία, την οποία ενήργησαν ο Παύλο επί μια παιδίσκη ή τη είχε μαντικό πνεύμα, εδάρησαν και φυλακίστηκαν και ο Παύλο και ο Σύλλα. Η θαυμασία δε απελευθέρωσή των από τα δεσμά έγινε το αιτία να προσελκυστεί στην χριστιανική πίστη και ο δεσμοφύλαξ, ώστε σε με μεθ' ολοκλήρωση τη οικογένεια αυτού. Τα σληπτομερία τη φυλακή των δύο Αποστόλων και τα επακολουθήσαντα ει αυτήν αναγυνώσκομαιν στο 16ο κεφάλαιο των πράξεων, στο 16ο-40. Δευτέραν φοράν επισκέφθη ο Απόστολο την Εκκλησία των Φιλίπων κατά την τρίτη Αποστολική νοδηπορία του περί το έτο 57 μετά Χριστών. Διατρίτη δε φορά όταν περί το τέλος της του Τάφτης επανήρχε το Ισίερο Σόλυμα, πράξεων κεφάλαιο Κάπα 6. Την επιστολήν Τάφτην έγραψαν ο Απόστολος Εκκρόμης κατά το πρώτον έτος της πρώτης φυλακήσεώς του. Έλαβε δε αφορμήν εις να αγράψη αυτήν εξ ασθενίας και αναρρώσιος του επαφροδίτου με τον οποίο οι Φιλιππίσοι είχαν αποστείλει χρηματική νευνίσχυσην εις τον Απόστολον. Όταν λοιπόν ο Επαφρόδητος ανέρωσε, δια να μην ανησυχούν οι ή ήτινες εν τω μεταξύ είχων πληροφορηθεί τη της ασθενείας του απεσταλμένου των, προς Φιλιππισίους κεφάλαιο Β, στήχη 25-26, παρακίνησε τούτο να επιστρέψει και επί τη ευκαιρία ταύτη ο Απόστολος έγραψε την επιστολή του αυτήν. Δια να εκφράσει έτσι τας ευχαριστίας του ή στους Φιλιππισίους, διότι τον ενενθυμήθησαν, αλλά και για να του απευθύνει συμβουλάς και εντολάς, σύμφωνος προς τας πληροφορίες τας οποίας είχε λάβει παρά το επαφροδίτου.